Ήδη βρισκόμαστε στο Τριώδιο και, και όπως σας έχω πει και άλλη φορά Τριώδιο δεν σημαίνει χαράξερ και εξεφάντωμα δεν σημαίνει καρναβάλια αλλά σημαίνει έναρξης μιας περίοδου κατάνιξης. Το Τριώδιο μας βάζει στην περίοδο που προηγείται της μεγάλης εορτής του Πάσχα και δεν έχει φυσικά, επαναλαμβάνω, καμία σχέση με αυτέ αυτές τις άθλιες, σατανικές, ιδωλολατρικές εορτές που γίνονται και στην πόλη μας αλλά και σε άλλα μέρη και τις οποίες βλέπετε δυστυχώς προσπαθούν κάποιοι να τις ορεοποιούν και δίθεν να τις ονομάζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτισμικές και δεν ξέρω πως αλλιώς εσείς θα έχετε πάντοτε υπόψη σας αυτά που κατά καιρού σα έχω πει τόσα χρόνια και θα σας τα υπενθυμίσω και πάλι αυτές τις λίγες Κυριακές τις δύο-τρεις που προηγούνται του Καρναβάλου ότι ο Καρνάβαλος είναι η δωρολατρική εκδήλωσης είναι εκδήλωση προέρχεται από εκδήλωση από εκδηλώσεις παλαιές Χριστού που έκαναν οι ειδωλολάτρες και εκείνοι με το δίκιο τους βέβαια γιατί ήταν ειδωλολάτρες έκαναν προς του Θεού Διονύσου και του Θεού Βάκχου και αυτών των Θεών τους οποίους εμείς η Εκκλησία μας τους έχουμε απορρίψει γιατί δεν υπάρχουν. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει κανόνας ο εξικοστός δεύτερος κανόνας των Αγίων Αποστόλων, μάλλον, συγγνώμη, της Έκδησης Οικουμενικής Συνόδου. Σας τον έχω μοιράσει κατά καιρούς, παλαιά. Όσοι ερχόσαστε από παλαιά εδώ, σας τον έχω δώσει αυτό τον κανόνα. Είναι κανόνας της Εκκλησίας μας, ο οποίος θυμάστε αφορίζει και αναθεματίζει όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στις ειδωλολατρικές αυτές εκδηλώσεις. Βλέπετε όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις πλέον επήραν μια άλλη πλέον σήμερα μορφή. Εμπήραν τη μορφή ανηθικότητας, φαυλότητα. Και βλέπετε ότι πίσω από αυτές τις δίθεν πολιτισμικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις διαφθείρονται οι νέοι, διαφθήρονται οι νέε. Τα νυχτερινά κέντρα κάνουν χρυσέ δουλές, Δυστυχώς, όλοι οι τοπικοί φορείς, γι' αυτό σας είπα μην ψηφίζετε ποτέ κανέναν, δεν χρωστάνε να κάνουν καλό, όλοι οι τοπικοί φορείς συνεργάζονται στο να διαφθείρουν τους νέους και τις νέες, δεν έχουν μέσα τους ίχνος θρησκευτικής ευαισθησίας θα πάνε όλοι μεθαύριο τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση να κλέβονται κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Αλλά αυτά όλα είναι υποκριτικά πράγματα, ψεύτικα πράγματα, διότι ο Κύριος δεν θέλει δάκρυα. Ο Κύριος θέλει δάκρυα μετανία και διορθώσεως. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοια. Γι' αυτό εμείς να είμαστε πάντοτε απέναντι στον Κύριο και σε αυτά τα οποία μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία και μας επιβάλλει να τα φιλάμε σαν κόριο οφθαλμού. Όσα και αν σε έχουν να σας πουν και όσα και αν σας λένε ποτέ να μην υποχωρείτε σε αυτές τις μεγάλες αλήθειες διότι το κρίμα σας θα είναι μεγάλο. Δεν είστε τυχαίοι χριστιανοί. Είστε από αυτούς τους χριστιανούς που εγώ μπορώ να ονομάσω άνετα πλέον κατηχημένους χριστιανούς. Δεν είσαστε οι χριστιανοί εκείνοι που απλώς πάνε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία χωρίς να ξέρουν. Εσείς βλέπετε εδώ έχετε το κήρυγμα το οποίο είναι τώρα 18 χρόνια και αμφιβάλλω αν θα βρείτε ελάχιστες ακόμα εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα που να έχουν τέτοια κατήχηση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επαναλαμβάνω, φυλάξτε όλα αυτά τα οποία σας λέγω και προστατεύστε και όλους αυτούς τους νέους, τις νέες που γνωρίζετε που έχετε κάποια επιρροή επάνω τους προστατεύστε τους και δασκαλεύστε τους υπάρχει σύστημα ανηθικότητα. υπάρχει συστηματοποιημένη δαιμονική δουλειά τώρα επιστρατεύονται οι πάντες να καταστρέψουν ό,τι ιερό και όσιο έχει μείνει στον τόπο μας και η βιορτή του καρναβάλου να ξέρετε ότι είναι η ιδανική για αυτούς περίπτωση. Υπό το πρόσχημα, ε, παιδί είναι, δεν θα πάει, τι θα κάνει, θα πάει όλη η τάξη του, δεν θα πάει αυτό στο γι' του κέντρο. Έχουνε μασκέ πάρτη, δεν, δεν μπορεί να, να μην πάει αυτό, θα το κράξουνε τα υπόλοιπα παιδιά. Προσέξτε σε αυτά, μην ενδώσετε και μην υποχωρήσετε. Έχετε ακέραιη την ευθύνη απέναντι στον Θεό. Τα παιδιά δεν τα πήρατε μόνοι σας και μόνοι σας, δεν τα αποκτήσατε γιατί το θελήσατε, σας τα έδωσε ο Κύριος. Και αυτός θα σας αζητήσει πίσω. Ο Κύριος σας τα έδωσε μαργαριτάρια, κοιτάξτε μην του τα επιστρέψετε κοπριές. Αυτό σημειώστε το που σας λέω. Και μην κάνετε ότι δεν ξέρετε. Σας επαναλαμβάνω, τα ξέρετε και πολύ καλά μάλιστα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κάθε παρασπονδία είναι δική σας ευθύνη. Για κάθε λάθος σας φταίτε εσείς οι ίδιοι, όχι εγώ πλέον. Η δική μου ευθύνη ήταν να σας τα μάθω, να σας τα σπήρω, να σας τα διδάξω, να σας τα υπώ και από εκεί και πέρα εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Μόνο αυτό σας λέγω. Δυστυχώς η πόλη μας βρίσκεται στο κέντρο των δαιμονικών εξελίξεων και καταστάσεων. Και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο κάνετε προσευχή. Για όλα τα θέματα να κάνετε προσευχή. Σας είπα να κάνετε προσευχή για τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Σας είπα να κάνετε προσευχή για τα προσωπικά σας προβλήματα, για τις οικογενειακές σας καταστάσεις, για το έθνος μας. Να κάνετε προσευχή τώρα για την πόλη μας. Οι σεισμοί οι οποίοι συνέβησαν και συμβαίνουν δεν είναι τυχαίοι. Εμένα τρελό με ανεβάζανε, τρελό με κατεβάζανε, δεν με πειράζουν αυτά. Και τους τα λέω και δεν έχω κανένα λόγο να μην τα πω. Σας τα λέω λοιπόν και εσάς, οι σεισμοί δεν είναι τυχαίοι. Δεν γίνονται τυχαία εδώ γύρω από την Πάτρα. Ο ένας με κέντρο τη χαλατρίτσα, ο άλλος από κάτω, δεν είναι τυχαία αυτά. Οι ειδοποιήσεις είναι του Θεού. Γιατί ο Θεός την ανηθικότητα δεν την ανέχεται. Όλα τα άλλα ας πούμε μπορεί να τα ανεχτεί. Αλλά τους πόρνους και τους μυχού λέγει η Αγία Γραφή τους μισεί ο Θεός. Εκεί δεν μπορεί να κάνει υπομονή. Στην πορνεία και τη Μυχία, ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει υποχώρηση. Σε όλα τα άλλα απαρτήματα θα λέγαμε κάπως τα καταλαβαίνει. Μακροθυμεί, περιμένει να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Την πορνεία και τη μοιχεία πολύ δύσκολα. Και εδώ σας επαναλαμβάνω είναι ενορχιστρωμένη προσπάθεια εκπόρνευση και εξαθλίωσης των πάντων. Θα πούμε και άλλα τις επόμενες Τετάρτες που θα μας έρθουν. Ας έρθουμε τώρα στην επανάληψη των στίχων τους οποίου εξηγήσαμε την περασμένη Τετάρτη. Και σας θυμίζω ότι είχαμε εξηγήσει τους στίχους 21 και 22 και μας είχε πει σας υπενθυμίζω ότι τον φτωχό οφείλει να τον ελεήσει. να του συμπαραστέκεσαι είναι συνάνθρωπός σου είναι αδελφός σου προπάντων είναι φτωχός προπάντων είναι φτωχός Πρέπει να του βρίσκεσαι δίπλα του. Το φοβερό όμως εδώ είναι δεν θες να ένα κακό. Μην τον υβρήσεις. Μην τον περιφρονήσεις. Μην τον ταπεινώσεις. Μην τον εξεφτελήσεις. Μην αρχίσεις να του κάνεις το δάσκαλο. Γιατί εκεί πλέον αποθρασύρεσαι. Εκεί πλέον βρίζει τον ίδιο τον Θεό. Θα σκέφτεσαι πάντα και θα σκέφτομαι ότι στη θέση εκείνου του φτωχού μπορούσα να είμαι εγώ. Και σίγουρα δεν θα μας άρεσε να παρουσιάζεται ο πρώτος τυχόν και να μου κάνει μάθημα και να με διδάξει ή να με υβρίσει, να με ταπεινώσει, να με εξευτελίσει θες να του δώσεις κάτι δώσ' του δεν θέλεις πήγαινε έκανες μόνο μία αμαρτία πρόσεξε μην τη διπλασιά σας. και με πολύ χειρότερη μάλιστα ο ατιμάζων πέννητας αμαρτάνει και σας είπα τι σημαίνει αμαρτάνει δεν είναι απλά ότι κάνεις μία μικρή αμαρτία εδώ η λέξη αμαρτάνει Θέλει να δείξει ότι το αμάρτημά σου είναι τεράστιο, πολύ μεγάλο. Άλλωστε σας είπα θα ακούσετε την άλλη Κυριακή πόσο μεγάλο αμάρτημα είναι το να υβρήσεις το φτωχό. Την άλλη Κυριακή θα το ακούσετε. Όχι αυτή που μας έρχεται, την άλλη. Στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως. Εκεί θα δεις τι σήμαινε να διώξει, να υβρήσεις, να προσβάλλεις το φτωχό, τον ταλέπορο. ο ελεόν δεν πτωχούς μακαριστός Θυμίσω επίσης κάτι τι θα ζητήσεις όταν θα βρεθείς στο δικαστήριο του Θεού τι θα του πεις τι θα του πεις έλεος κύριε έλεος ελέησέ με θα του πεις ή όχι Ποιο θα τολμήσει να του πει ότι εγώ είμαι άξιος να μπω στη βασιλία σου. Κανεί! Ούτε ακόμα και αυτή η υπεραγία Θεοτόκης. Όλοι θα πέσουμε στα γόνατα και θα του πούμε έλεος. Έλεος. Αν θε να τεντώσει το αυτή του να ακούσει πρέπει να έχει δείξει και εσύ έλεος εδώ. Και είπε, Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσουν. Έδειξες έλαιο, θα ελεηθεί. Δεν έδειξε έλαιο, δεν έχει έλαιο. Δεν θα υπάρχει έλαιο τη μη πράξα, είναι έλαιο, λέει σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή. Δεν έπραξε έλαιο. Δεν έδωσε αγάπη, δεν έδωσε συγχώρηση, δεν έδωσε μακροθυμία, δεν ελέησες τον συνανθρωπό σου, δεν έχει έλεος. Μην τα αφήνετε αυτά τα λόγια να βγαίνουν από τα κεφάλια σας. Να μπαίνουν από εδώ ένα αυτοί και να βγαίνουν από το άλλο. Κρατήστε τα μέσα προπάντων μέσα στην καρδιά σας. Και θα θυμάστε ότι η αγάπη είναι η μεγαλύτερη των αρετών έτσι είπε ο Απόστολος Παύλος τρία μένουν λέγει η πίστη, η ελπίς και η αγάπη μίζον τούτο τούτον η αγάπη μεγαλύτερη από όλα είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο, προς τον συνάνθρωπο προς τον Θεό πρώτα και προς τον άνθρωπο μετά και γι' αυτό σας επαναλαμβάνω με την αγάπη θα μα ο Θεός και θα μας κρίνει Θυμάστε εκείνη την παραβολή που είπε ο Κύριος με εκείνου τους δυο ο ένας λέει χρωστούσε σε έναν ένα βασιλιά του χρωστούσε μύρια τάλαμτα μύρια τάλαντα του χρώστα και δηλαδή θα λέγαμε αμύθιτη περιουσία σαν να πούμε σήμερα σαν να πούμε σήμερα χρωστά σε κάποιον χρωστά σε κάποιον τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ και αύριο είναι η ημέρα που πρέπει να πάντα τα έχεις, δεν έχεις έτσι λοιπόν για αυτός δεν είχε πήγε μπροστά στο βασιλιά λέει δεν έχω του λέω βασιλιάς πρέπει να μου το δώσεις σήμερα λίγη προθεσμία σου βασιλιά μου δεν έχω πιάστε τον λέει η βασιλιά σου δέστε τον φυλακή και αυτός έπεσε κάτω στα γόνατα βασιλιά κλέγοντας. Μην βάζεις φυλακή σε παρακαλώ δώσε μου λίγο προθεσμία έχω οικογένεια έχω γυναίκα έχω παιδιά θα προσπαθήσω να τα μαζέψω. Ήταν τόσο κακομήρης λέγει, τόσο ταλέπορος. Τον λυπήθηκε ο βασιλιάς. Και άντε του λέγει, άντε πήγαινε. Άντε, σε λυπάμαι. Άντε, σταχαρίζω, πήγαινε. Σταχαρίζω. Δεν θέλω να μου δώσεις τίποτα. Και μόλις βγήκε έξω, βρίσκεται κάποιονε. Πού του είχε δανείσει κάποτε ας πούμε ένα ποσό, 20 ευρώ. Μεγάλη δουλειά, 20 ευρώ. Το πιάγει λοιπόν, έλα εδώ, μου χρειαστάς 20 ευρώ. Μα, Σας θα σου όχι τώρα. Μα δεν έχω. Τι τυχαίνει να κρατάω πάνω μου χρήματα. Δεν έχω, περίμενε, τώρα λίγο προθεσμία. Όχι, θα μου το δώσεις τώρα. να μου το δώσεις. και τον έκλεισε στη φυλάκια και το μάθω ο ε βασιλιάς για τον καλή έλα εδώ του λέει πόσα σου χάρισα πόσα σου χάρισα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ εσύ δεν ήσουν άξιος να χαρίσεις ούτε είκοσι ευρώ ούτε 20 ευρώ. Και τότε πλέον ο βασιλιάς σκληρός πλέον δίνει ετολή να τον πιάσουν και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να κρατήσουν όλη την περιουσία μέχρι να πληρώσει αυτά που ρωστούσε Ποτέ δηλαδή. Γιατί μας την αναφέρει αυτή την παραβολή ο Κύριος για να θυμηθείς ότι και εσύ έλεος θα ζητήσει από τον Κύριο αλλά τότε για να σου χαρίσει ο Κύριος τα ταλαντά σου, αυτά που του χρωστάς πρέπει ήδη να έχεις συμπεριφερθεί και εσύ ανάλογα προς τον συνάνθρωπό σου έλεος θα θέλεις, έλεος πρέπει να έχεις δώσει Αγάπη θα ζητήσει από τον Θεό, όμως αγάπη πρέπει να δώσεις προς τον συνανθρωπό Η δάλος δεν έχει αγάπη από τον Κύριο. Ελέησαι ή θα ελεηθείς. Δεν ελεείς, δεν θα ελεηθείς. Αυτά είπαμε αγαπητοί μου. Προχτές την Τετάρτη, την Περασμένη. Και σήμερα συνεχίζουμε στους επόμενους δύο στίχους, στο 23 και στο 24. Διαβάζουμε λοιπόν, μην ξεχνάτε, η Αγία Γραφή μας απαντάει σε όλα τα θέματα η Αγία Γραφή ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια του ανθρώπου διότι ο Κύριος είναι ο πατέρας μας και όπως εσύ πατέρας η μάνα ενδιαφέρεσαι για κάθε λεπτομέρεια του παιδιού σου έτσι και ο Κύριος ενδιαφέρεται για κάθε λεπτομέρεια δική μας και εκείνο που νομίζεις ότι δεν τον ενδιαφέρει. Και εκείνο τον ενδιαφέρει τον Κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν το στίχο 23. Εν παντή με ρυμνόντι ένεστι Οδείδη δεις και ανάργητος εν ενδία έστε εδώ μας μιλάει για ένα θέμα μεγάλο ένα θέμα το οποίο θα σας φανεί ότι είναι κάτι που δεν τον ενδιαφέρει τον Κύριο όμως θα δείτε ότι τον ενδιαφέρει ασχολείται με το θέμα της εργασίας θυμάστε μέσα στα αμαρτήματα που είχαμε βρει αν το θυμάστε και μάλιστα το έχω γράψει δύο-τρεις φορές μέσα στο βιβλίο η τεμπελιά η ακιδία, η αμέλεια αυτά είναι όλα παραπλήσια Άρα για να μιλάει ο Κύριος για τεμπελιά σημαίνει ότι η εργασία είναι κάτι που τον ενδιαφέρει το αν εργάζεσαι ή δεν εργάζεσαι είναι κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει συνεπώς το αν εργάζεσαι είναι αρετή το αν δεν εργάζεσαι ή είσαι τεμπέλης είναι αμάρτημα Διαβάζετε η γραφεί δεν διαβάστε. Δεν διαβάζετε. Αν είχατε παλαιά διαθήκη στο σπίτι σα και διαβάζατε την αγιαγραφή, θα δει εκεί στα πρώτα κεφάλαια τη παλαιά διαθήκη, πρώτα, πρώτα, πρώτα, πρώτα, πρώτα, πρώτα, Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν λέει ο Θεό δημιούργησε τον άνθρωπο. Τον αδάμο. Πού τον έβαλε, λέει. Πού τον έβαλε, στον παράδεισο. και τι του είπε να κάνει στον Παράδεισο να κάθεται, να κοιμάται να απλώσει τις αρίδες του να ξαμπλώνει κάτω από τα δέντρα να κοιμάται όχι τον έβαλε λέει στον Παράδεισο εργάζεστε και φυλάσ αυτόν. τον έβαλε στον Παράδεισο να εργάζεται και να φυλάει τον Παράδεισο Βλέπει λοιπόν, η πρώτη από τις πρώτες εργασίες, από τις πρώτες εντολές του κυρίου στον άνθρωπο, από τις πρώτες πρώτες, είναι και η εργασία. Δεν τα κάθισε ρεμπέλις. Εν ιδρώτη του προσώτου, σε εφαγεί τον άρθρωπο σου, το λέει μετά. Αλλά είπαμε και πριν από την πτώση, του λέει θα κάθεσαι στον παράδεισο θα εργάζεσαι γιατί είπαμε η εργασία είναι εντολή Κυρίου και βλέπετε και ο ίδιος ο Κύριος όταν γεννήθηκε εδώ στον κόσμο τι έκανε θυμάστε μετά όταν μεγάλωσε λίγο ο Κύριος τι λέει η Αγία Γραφή? ήταν λέει κοντά στο θετό του Πατέρα, τον Ιωσήφ. Παιδάκι! Δώδεκα χρονών, 11 χρονών, 10 χρονών εκεί με το σφυρί και με την πρόκα και με τη σανίδα. Θεός ήταν. δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν μικρό στην ηλικία δεν έπαψε να είναι Θεός. Μπορούσε να λέει στον Πατέρα του ρίξε μου να φάω. Μπορούσε να κάθεται, παιδί ήταν, τον το δικαιολογούσε η ηλικία του και να το ταΐζει ο Ιωσήφ και η Περαγία Θεοτόκος. Όχι. Εργαζόταν κοντά στο στον Θεωτό του Πατέρα. Για πάρτε τους Αγίους Αποστόλους. Ποιος από τους Αγίους Αποστόλους ήταν τεμπέλης, κανείς. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του Τες χρήες μου και τις σούση μου υπηρέτησαν οι χείρες αυτά Τις ανάγκες μου λέει Όχι μόνο τις δικές μου ανάγκες και όλων όσοι με ακολουθούσαν Τις ανάγκες μου τις υπηρέτησαν τα χέρια μου Ουδέ δωρεάν άρτωνε φάγωμεν παρά την όν ποτέ δεν φάγαμε τσάμπα ψωμί Παστροφάμπλος που είχε κάθε δίκιο να ζητάει ψωμί γιατί ήταν κήρυκα του Ευαγγελίου. ο Κύριος του είχε δώσει το δικαίωμα ότι εσύ εργάζεσαι, φτάνει θα κηρύντει στο Ευαγγέλιο και θα σε ο κόσμος και αυτός όχι ήταν σκηνοποιός, έφτιανε σκηνές. Μήπως, για διαβάστε τη ζωή του Αγίου Ιωάνντου Θεολόγου, να δεις τι έκανε. Όταν τον έστειλε ο Κύριος στην Έφεσο να πάει εκεί να κυρίξει, η πρώτη του δουλειά λέει ήτανε, πήγε και βρήκε δουλειά. Και τι δουλειά επήγε στα δημόσια λουτρά και εκεί έβαζε ξύλα στα καζάνια για να λούονται οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί να πληθούν επομένως βλέπετε οι Άγιοι Απόστολοι οι μαθητές του Χριστού έχουν εντολή από τον Κύριο να εργάζονται έχουν εντολή Κανεί από τους Αγίους Αποστόλους επαναλαμβάνω δεν ήταν τεμπέλεις και να τρώει δωρεάν χωρίς να προσφέρει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει γιατί τα ανέφερα όλα αυτά για να ειδείς κάτι και εσύ και εγώ και όλοι μας ότι ο Κύριος λέγει αυτόν που εργάζεται τον ευλογεί λέει εδώ και πως τον ευλογεί όσο εργάζεσαι ο Κύριος λέει θα σου έχει και περίσσευμα δεν θα σε αφήσει όσο εργάζεσαι όσο έχεις στο μυαλό σου να τηρεί την εντολή που σου έχει δώσει ο Κύριος, τότε και ο Κύριος θα είναι πάντα συνεπής μαζί σου. Δεν πρόκειται να σε αφήσει χωρίς την τροφή την καθημερινή. Εν παντή με ένεστι περισσόν. Σε κάθε ένα, λέει, ο οποίος εργάζεται, θα υπάρχει πάντα το περίσσευμα. Θα υπάρχει πάντα εκείνο το οποίο και σε κάποια στιγμή που δεν θα μπορεί να δουλέψει, να μπορεί να αντικαταστήσει και να μπορεί να χρέψει και αυτόν και την οικογένειά του. Παρακάτε. Ο και ανάλγητος ενενδία έστε. Ποιο είναι ο Ιδής και ανάλγητος. Είναι εκείνος που δεν ενδιαφέρεται. Είναι εκείνος ο οποίος είναι τεμπέλης. Του αρέσει η γλύκα της καλοπέρασης, της τεμπελιάς. Είδες τι ωραίο που είναι, ε. Να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια να χαϊδεύεις την κοιλιά σου. Να κοιτάς το εκεί και να μπει στην ώρα σου έτσι, μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά σε τίποτα άλλο, είναι στη ώρα που περνάει η ώρα. Γι' αυτό τον λέει ήδη η Αγία Γραφή. Του αρέσει δηλαδή να γλυκαίνεται τεμπελιάζοντας Ενώ εσύ θα πρέπει να σηκωθεί πρωί-πρωί να πα τη δουλειά σου, να φύγει στι 7 η ώρα, στι 6 η ώρα από το σπίτι σου, να πα να κάνει την αδεργασία σου να πας να πάνα στο γραφείο, να πας, να πας οπουδήποτε αλλού εκείνος κάθεται ειδής και ανάλγητος δεν τον ενδιαφέρει αν θα εργαστεί ή όχι, εκείνος θέλει να λέει πες σε να σε φάω είναι η ζωή βλέπετε του μαλθακού ανθρώπου είναι η ζωή του καλοπερασάκια είναι η ζωή αυτού ο οποίος θέλει να έχει τα αγαθά του Θεού χωρί όμως να κοπιάζει. Τι είπε ο Αποσταλός Παύλος θυμάστε σου θέλει εργάζεστε μη δέστιε». Δηλαδή όποιος δεν θέλει δουλειά δεν πρέπει να πανάφαει. Άμα δεν δουλέψεις μην πάει να φαγητό στο τραπέζι ή να πιάσεις θέση και μάλιστα από τις πρώτες θέσεις να έχεις και την καλύτερη μαρίδα στο τραπέζι σου άρα δεν υπάρχουν γονεί σήμερα δεν υπάρχουν γονεί σήμερα παλιά που υπήρχαν γονεί σαν τον δικό μου τον Πατέρα, σαν τη δικιά μου τη, Θεο, τη, τη, τη, τη, τη συγχωρεμένη τη μάνα μου δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει. δεν υπήρχε περίπτωση σήμερα τα μαθαίνεις τα παιδιά και κάθονται, τεμπελιάζουν και ακούω κάτι φοβερά πράγματα ταΐζει η μάνα το γιο και την οικογενειά του μαζί και την οικογένειά του μαζί και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και κάθεται αυτό το σκυλο εκεί πέρα του δίνει ο πατέρας του δίνει η μάνα και κάθεται κύριος δεν υπάρχουν γονείς δυστυχώς να του δείξεις την πόρτα να του δείξεις την έξοδο από το σπίτι σου δεν υπάρχουν πατεράδες και μανάδες να μιλήσουν με αυστηρό τόνο στα παιδιά τους τα καλό μάθετε, καλά σας κάνουν. και αργότερα θα δείτε και χειρότερα αργότερα δεν θα είστε μόνο τα παιδιά σου και τα εγγόνα σου θα είστε και τα δισεγγονά σου Εδώ εσείς μου τα λέτε εδώ να μην πω ονόματα γιατί δεν επιτρέπετε δεν επιτρέπετε να σας πω ονόματα εσείς εδώ, εδώ μέσα, εδώ μέσα εδώ μέσα τώρα εσείς που με ακούτε εδώ πέρα υπάρχουν μερικοί που ξέρουν πολύ καλά τι λέω ξέρουν πολύ καλά τι λέω να πάει δουλειά μα δεν υπάρχουν υπάρχουν αρκεί να το θελήσει αν είχαμε όρεξη για δουλειά θα βρίσκαμε, μην αγισχύει σας θυμίζω τους Αλβανούς που ήρθαν εδώ πέρα και λέγαμε τότε ανεργία ανεργία θυμάστε δεν έχουμε δουλειές γιατί όλοι θέλαμε γραφεία και ήρθαν οι Αλβανοί 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι δύο πόσο ήταν και πήραν όλες τις δουλειέ, μαζέψαν όλες τις ελιές του κόσμου και σήμερα είμαστε τι είμαστε εμεί ξέρετε τι είμαστε οι πειρέτες αυτών αυτή είναι η αφεντάδο σήμερα έτσι μου λένε σε μερικά μέρη εδώ στην Πάτρα ο Αλμπανός λέει τώρα έχει βίλα, βίλα, βίλα. Και πάει ο Έλληνας και τον παρακαλάει να πάει τον κήπο του. Ο Έλληνας να πάει σκάψει τον κήπο του Αλβανού. Είναι η τιμωρία μας. Είναι η τιμωρία μας. Αυτός είχε όρεξη για δουλειά. Ήρθε εδώ, αποφάσισε να έρθει εδώ, να κάτσει να δουλέψει για να μπορέσει να ζήσει και έζησε και όχι μόνο έζησε και πήρε και αυτοκίνητο και πήρε και σπίτι και εσύ θα κάθισε να τον υπηρετήσει ο ιδής και ανάλγητος εν έστε τι λέει. αυτός που έχει μάθει να καλοπερνάει τι θα γίνει κάποια στιγμή λέει φτωχό ενενδία, ενδία σημαίνει φτώχεια Θα γίνει φτωχό. Και θα γυρνάει για δουλειά. Θα του δίνουν δουλειά και δεν θα θέλει δουλειά πάλι. Είναι σαν αυτά που συναντάμε στην εξομολόγηση. Πόσοι άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση. Δουλειά, μάλιστα δουλειά. του υποδεχνύω λοιπόν. Θα πας εδώ, θα κατσει εκεί, θα πας κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, να πάει να να πάει να σκάψεις, για να συμπληρώσεις. Α, με πονάει μέση Τι να σου κάνω. Τι να σου κάνω. Εσένα σε πονάει μέση του, τον άλλο τον πονάει, τον πονάει το πνεύμονι του, τον άλλο τον πονάει το πόδι του, και όλοι καθόμαστε. Διαβάζουμε παρακάτω. Στέφανος σοφών, πλούτος αυτών. Υπάρχει ο σοφός άνθρωπος, ο χαριτωμένος άνθρωπος, ο άγιος άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει πάρει χάρισμα από το Θεό, τη σοφία του Θεού, Τι κάνει αυτός λέει εδώ Η χαρά του λέει Η χαρά του αυτού του ανθρώπου ποια είναι Η σοφία που του έχει δώσει ο Θεός Ξέρεις σε το έχω πει πολλές φορές Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε Συνειδητοποιήσει μέσα σας Και θα σας το επαναλάβω Ο Κύριος μας έχει δώσει στοιχεία με τα οποία θέλει να μας έχει χαρούμενους, ευτυχείς. Ο Κύριος θέλει να μας έχει πάντοτε γεμάτους. Ο Κύριος θέλει να μας έχει πάντοτε χωρίς γκρίνια, χωρίς παράπονα, χωρίς στενοχώριας. Και για να μην έχουμε στενοχώρια, τι μα έχει ετούτο ε, το μυαλό. Έχει το μυαλό, μπορεί μερικά πράγματα στη ζωή σου να έρχονται ανάποδα που λέμε, αλλά εκείνη την ώρα βάλε το μυαλό σου και αντί να σε πιάσει η πλήξη και η στενοχώρια βάλε το μυαλό σου να έρθει η χαρά μέσα σου και η αγαλία και τι πρέπει να θυμηθείς τα δώρα που έχεις από το Θεό μην κοιτάς τη σου λύπη να κοιτάς τι έχεις γιατί ξέρετε εμείς παίζουμε το παιχνίδι του αχάριστου. ο Αχάριστος που δεν χορταίνει με τίποτα δεν κοιτάει πόσα έχει Συνεχώ το τόπο το βλέπει αδιανό δεν έχει τίποτα Μην κάνει αυτή τη δουλειά Εάν θες να έχεις χαρά μέσα σου Να έχεις ευφροσύνη Να είσαι γεμάτος Από την αγαλία του Θεού Γι' αυτό Θεός σου στο μυαλό Αντί να σκεφτεί Ότι το παιδί μου το ένα είναι άρρωστο Σκέψου ότι τα άλλα δύο είναι υγιή. Τα άλλα τρία είναι υγιή. μη σκέφτεσαι το ένα του άρρωστο. Γι' αυτό είδατε τι σοφή παροιμία έχει βγάλει ο λαός. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και, και πράγματα. Θυμάμαι ένας από αυτούς τους μοντέρνους, τους σοφού που λέγονται, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο. να λέει, που δεν είχα παπούτσια, μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Λοιπόν. Δεν θα εκτιμήσεις αυτό που έχεις, εάν δεν δεις το χειρότερο. Θυμάμαι ο γέροντάς μας στην Αθήνα που ήμουνα, μας έλεγε, ευχαριστήσε φωτά Θεό που έχεις μάτια δεν τον για σκέψου έναν άνθρωπο που δεν έχει μάτια που είναι συνεχώς μες στο σκοτάδι για σκέψου εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει με τον παστούνι του συνέχεια ψάχνοντας και πολλές φορές πέφτει πάνω στα δέντρα και στις κολώνες παραπονέσαι στον Θεό για σκέψου να μην έχεις πόδια που δεν έχει κάποιο άλλος εσύ τουλάχιστον έχει τα πόδια σου, πειλαλά, προχωρά, φεύγει από το σπίτι σου, πα μια βόλτα όξο, πα από εκεί, πα από εδώ, πα στη δουλειά σου. Για ρώτη τον εκείνο να δει πώ αισθάνεται που κάθεται μέσα στο σπίτι του. Για ρώτησε τον, εσύ μπορεί να πα και μέχρι το παλκόνι σου, να ανοίξει την πόρτα του μπαλκονιού να βγει όξο, άμα δεν, δεν, δεν, δεν έχει την άνεση να βγει παρά έξω από την πόρτα σου. Πάσε στο μέχρι το παλκόνι σου να δει, να πάρει αέρα. Για τον εκείνο να δούμε, μπορεί. Σου έχει δώσει ο Θεός το μυαλό να σκέφτεσαι. Σου έχει δώσει ο Θεός το μυαλό να αναπολύεις, να, να, να, να επαναφέρει στο μυαλό σου τις ευλογίε του Θεού. Πόσε ευλογίες έχουμε από το Θεό. Κάτσε ποτέ να τη Αυτός δεν είναι ο πλούτος του σοφού. Να Ο σοφός άνθρωπος δηλαδή ο Άγιος άνθρωπος αυτό έχει σαν παρηγοριά του. Δεν κοιτάει τι του λείπει, κοιτάει τι έχει. Και εκτιμάει αυτό που έχει. Και ευχαριστεί το Θεό για αυτό που έχει. Και δεν γκρινιάζει. Γι' αυτό είμαστε δυστυχισμένοι αδελφοί. Διότι ποτέ δεν εκτίμησε στα δώρα του Θεού. Ποτέ δεν έβαλε στο μυαλό σου κάτω να πεις τέμου, πόσα μου έχει δώσει, πόσα μου έχει δώσει. Θέλετε να μετρήσουμε τις ευλογίες του Θεού, θα χάσουμε το, το λογαριασμό, θα το χάσουμε. Γιατί πρέπει να εκτιμήσεις την υγεία μόνο εφόσον την χάσει. Εκτιμήσε διάμον τώρα που την έχεις. Γιατί πρέπει να αρρωστήσω για να καταλάβω τι σημαίνει υγεία. <ΣΣ1> Γιατί πρέπει να κουτσαθώ για να καταλάβω τι σημαίνει πόδια. Γιατί πρέπει να στραβωθώ για να καταλάβω τι σημαίνει μάτια Γιατί Σκέψου από τώρα Βάλε κάτω το μυαλό σου και σου Τις ευλογίες που έχεις Από το Θεό Βλέπεις Στέφανος σοφών Πλούτος γνώσεων Σου έχει δώσει ο Θεός το μυαλό Να το βάλεις το μυαλό σου κάτω Και να σκέπτεσαι πόσα μου έχει δώσει ο Θεό θα μου έχει δώσει ο Θεός θυμάστε πριν από δύο τρεις Κυριακές που είχαμε το Ευαγγέλιο των Λεπρών θυμάστε το παράπονο του Κυρίου ο κύριο την αυχαριστία δεν μπορεί όπως εσύ και εγώ θέλουμε να μας ευχαριστήσει κάποιος όταν του πάμε ένα δώρο έτσι και ο Κύριος θέλει το ευχαριστώ μας το θέλει το ευχαριστώ Κύριε σου σε αυτά που έχεις ευχαρίστησε τον ευχαρίστησε τον εκτίμησε αυτό που έχεις και ξεκίνα από τα μεγάλα μην ξεκινάς από τα μικρά λάθος αυτό το έχω πει και άλλη φορά όχι πάνω απ' όλα η υγεία όχι. ευχαρίστησε τον Θεό ότι είσαι χριστιανός, χριστιανός ευχαρίστησε τον Θεό που είσαι Έλληνας μεγάλο πράγμα αυτό ευχαρίστησε το Θεό που αξιώνεσαι και μεταλαμβάνεις τον Αχρά των Μυστηρίων ευχαρίστησε το Θεό που εξομολογείσαι ευχαρίστησε το Θεό που υπάρχουν Εκκλησίες υπάρχουν Παπάδες τον ευχαρίστησες ποτέ τον Θεό για σκέψουσε σε άλλα μέρη που δεν υπάρχει ιερέας τι κάνουν εκείνοι οι άνθρωποι που βρέθηκα σε τέτοια μέρη και ξέρετε πως με περμένουν είχαν έρθει όλοι στο αεροδρόμιο όλοι στο αεροδρόμιο μάθανε όταν πήγαινα στην Αμερική, θυμάμαι. εμάθανα ότι πηγαίνει ο παπάς και ερχότανε που δεν τους ήξερα εγώ. Δεν του ήξερα. Μια νυχτή κατάσταση παπούλη, να ξεμολογηθούμε, να ξεμολογηθούμε. Έχουμε πέντε χρόνια να ξεμολογηθούμε. Δέκα χρόνια να ξεμολογηθούμε. Κούσουμε τουργία Το εκτίμησε ποτέ αυτό, ότι έχει τον ιερέα κοντά στου νερού. Ορίστε. σε περιμένει κάθετε εκεί πέρα σε περιμένει εσένα περιμένει και για να μην κρύβω λόγια γιατί ξέρετε την εκτίμηση που έχω στον Παπασπύρο σώσου σας το λέω είναι από τους εκλεκτότερου ιερείς εδώ της Πάτρας Συνεπέστατο επάνω στον σε του τουλάχιστος αυτό δεν μπορείτε να πείτε τίποτα να πεις ότι ήρθε στην Εκκλησία και δεν τον βρήκε ξέμα το Ψέματα θα είναι. Από τους ελάχιστους που κάθε μέρα είναι στην εκκλησία του. Και μακάρι ο Θεός να τον ευλογεί να είναι μέχρι τέλος έτσι. Από τους ελάχιστους. Δεν υπάρχει μέρα να έρθει στην εκκλησία και να μην τον βρεις μέσα στην εκκλησία. Τι άλλο θες, για πήγαινε αλλού να δούμε, έλα να σε πάω να πάμε έξω στο εξωτερικό να δεις. Εκκλησίες απαρουμένες, βρίσκεις εκκλησιά, μπορεί να είναι μία-δύο ορθόδοσες εκκλησίες, χρησμένε. Τι να την, κάνει την εκκλησιά όταν δεν υπάρχει ιερέας. Εκτίμησες ποτέ τη μεγάλη αυτή δωρεά ότι έχεις έναν ιερέα που είναι στο σπίτι σου δίπλα να σου διαβάσει τον αγιασμό, να σου κάνει τον όρθρο, τη λειτουργία, να πας εκεί, να σου διαβάσει ένα ευχαίλαιο. Θα τα χάσουμε αυτά, προσέξτε. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, θα τα χάσουμε αυτά. Και θα τα χάσουμε ξέρετε γιατί, γιατί δεν τα εκτιμήσαμε. Δεν κατάλαβες ποτέ και δεν εκτιμήσεις ποτέ τι σημαίνει ο ιερέας δίπλα στο σπίτι σου. Αυτοί όλοι που γελάνε και κοροϊδεύουν και βρίζουν τους ιερείς θα το πληρώσουν ακριβά αυτό. Θα το πληρώσουν ακριβά, θα ψάχνουν Παπά, θα τον χρειαστούν τον Παπά. Θα ψάχνουν Παπά και Παπά δεν θα βρίσκουνε. Για τον Παπά θα τον χρειαστούν, σίγουρα θα τον χρειαστούν. Γιατί ό,τι και να λένε, όσο και να παριστάνουν τους αδιάφορους, κάποια στιγμή θα ανάψουν και αυτήν το θυμιάδυράκι θα πάνε στην Παναγιά μπροστά, θα θελήσουν και αυτή μια παράκληση για τον άνθρωπό του που θα έχει καρκίνο. Και τότε να δω ποιο θα την κάνει αυτή την παράκληση. Να δω ποιο θα την κάνει. Να δω ποιες θα πάει να κοινωνήσει αυτόν τον άρρωστο που θα είναι έτοιμο θάνατο στο κρεβάτι. Τον υβρίζουν τώρα τον παπά. Να δω ποιο θα είναι αυτός που θα πάρει τα Άγια Δώρα κάποια στιγμή να πάει εκεί στο κρεβάτι να τους κοινωνήσει. το εκτίμησες, δεν το εκτίμησες, νομίζεις ότι ο Παπασπύρος θα είναι πάντα Παπασπύρος και θα είναι πάντα Παπατιμόθεος και έχεις το κυρυβά σου και στο κεφάλι. Τι είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Εκτίμησες το ότι έχεις κάθε εβδομάδα κήρυγμα από μένα σήμερα, από άλλον αύριο. Το εκτίμησες, δεν το εκτίμησες. Πού είναι το ορίστη. Δεν εγώ δεν μετράω, σας το έχω ξαναπεί το θεωρώ ανάξιο του σχήματός μου και της, και της κλήσεως την οποία έχω. Εγώ έχω κληθεί από το Θεό να υπηρετήσω και τον ένα, μόνο τον ένα και αυτό και δεν με ενδιαφέρει πώς είσαστε από κάτω, ούτε ασχολήθηκα ποτέ να σας μετρήσω. Μετρηθείτε εσείς και πείτε μου που είναι οι υπόλοιποι, που είναι. Το εκτίμησες, δεν το εκτίμησες. Να λοιπόν αν θες να είσαι σοφός άνθρωπος άγιος του Θεού άνθρωπος εκτίμησε μέτρα στο μυαλό σου να μετράς τις ευλογίες που έχει από το Θεό να μετρήσεις τα παιδιά σου να μετρήσεις τον άντρα σου να μετρήσεις την ανοχή που σου δείχνει ο Θεός τις τόσες αμαρτίες που έχουμε και μενα και εσένα πόσο μας ανέχεσαι Κύριε πόσο μας ανέχετε. για, για πάλι το μυαλό σου να δεις εσύ θα ανεκόσουνα να σε υπρίζει ο Κύριος με ανέχεται και να τον γευρίζω και να τον δυσφυμώ και να καταπατώ τι εντολέ του και να τον παρακούω και να οργίζομαι απέναντί του και να δυσφορώ απέναντί του και στην εκκλησία να μην πηγαίνω. Με ανέχεται, όλα μου τα ανέχεται, κύριο. Έτσι έλεγε εκείνο ο Άγιος Πατέρας που είχε στην Αθήνα. Δόξα το ανεχομένο Θεό, μα έλεγε. Δόξα στο Θεό που με ανέχεται. Δόξα στο Θεό που με ανέχεται. Θυμάστε τι λέμε τη Μεγάλη Εβδομία? εβδομάδα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα Σύ. Δόξα στη τη μακροθυμία σου. Πόσο μακρόθυμος είσαι, που με ανέχεσαι; Στέφανος σοφών, πλούτος αυτόν. Αν θες λοιπόν... να εκτιμήσεις να έχεις μάλλον σοφία μέσα σου να είσαι από αυτούς που ο Κύριος τους θεωρεί μακάριους δικούς του ανθρώπου, βάλε το μυαλό σου να δουλεύει πόσα έχεις από τον Θεό πόσα ευχαριστώ πρέπει να δουλεύουμε την ημέρα για τις δωρεές τις ευλογίες του πόσα ευχαριστώ και σου είπα μη κοιτάς αυτό που σου λείπει Πολύ σοφό είναι αυτό που λένε Μερκή. Έχεις λέει μισό ποτήρι νερό. Μην ζητάς και άλλο μισό. Να γίνει ένα ολόκληρο. Σκέψου ότι κάποιοι άλλοι το μισό που έτσι εσύ δεν το έχουνε. Αρκέσουσε αυτό το μισό. Και ευχαρίστησε τον Θεό για αυτό το μισό ποτήρι. Κάποιοι άλλο δεν το έχει. Και θα ήθελα να το έχει. Δεν διατριβεί αφρόνων κακή ενώ ο σοφός λέγει έχει το μυαλό του για να σκέφτεται να αναπολύει τις ευλογίες του Θεού ο άφρονο ο κακός τι έχει λέει στο μυαλό του πάει και κουβεντιάζει επειδή δεν έχει είναι ανόητος δεν έχει μυαλό όταν η αμαρτία σου πάρει το μυαλό ο διάβολο σου πάρει το μυαλό, δεν σκέφτεσαι πλέον. Το μυαλό σου πάει συνέχεια στο πόνηρο, στο κακό. Και γι' αυτό τι κάνει, λέει ο αμαρτωλός ο ασεβής πάει και συναναστρέφεται με τους κακούς Πάει και συναναστρέφεται με τους αμαρτωλούς Πάει και συναναστρέφεται το καφενείο. Το καφενείο. Το καφενείο εδώ κάτω. Πηγαίνετε στα καφενείο να δείτε. Εδώ είναι. Άμα του πεις σέλα στην εκκλησία δεν έχει λέει τον παπά. Τα ξέρουμε. Εσεί τα ξέρατε? Τα ξέρατε. Εσεί τα ξέρατε από εδώ, τα ξέρατε μήπως? Όχι. Αυτό θα τα μάθει στην κορυφή διατριβή λέει των αφρώνων κακή η παρέα του κάνει. Γιατί τι θα του πει ο άλλο τά σχολιάσει τον Παπά δεν τον δεσπότη, θα υφρύσει θα βλαστιμήσει, θα συμβατήσει, θα κακολογήσει, θα κατακρίνει Όφελος, τίποτα Ο Άγιος Άνθρωπος βλέπεις έχει το μυαλό του και σκέφτεται τις ευλογίες του Θεού αυτος δεν σκέφτεται τις ευλογίες του Θεού ο Άφρον γι αυτό λέγεται άφρον-άμυαλός άνθρωπος δεν έχει το μυαλό του για να σκέφτεται τις ευλογίες του Θεού έχει το μυαλό του να σκέφτεται την αμαρτία. Έχει το μυαλό του να το έχει στη διάθεση του κάθε ανόητου που πάει και κάνει παρέα. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές αφήστε τις παρέες έλα να πιούμε ένα καφέ. Γιατί είναι να πιέτε ένα καφέ. Έτσι στο σπίτι σου να πιεί ένα καφέ. Τι να κάνεις στο σπίτι σου να πιεί καφέ. Και τι θα κουβεντιάσετε στο σπίτι που θα έρθει. Να δείτε τι χλαμάρες, να κοιταγώστε, να κολακεύει η μια την άλλη, να λέτε ψέματα η μια στην άλλη, γιατί αυτό θα κάνετε. Άμα έρθει σπίτι σου, αυτό θα κάνεις. Η μία ή η άλλη θα λέει μια κολακέ στην άλλη, τι καλή που είσαι και τι χριστιανή που είσαι, το ήθελε θα λέει και ψέματα δηλαδή, ψέματα. Καταστροφή. Κάθε σπιτάκι σου, να έρθω εγώ στο δικό μου το σπιτάκι, να δω τα χάλια μου, να δω τι μου λείπει, μα και διορθωθώ εμείς θέλουμε την παρέα να μας κολακεύουν και τι καλό που είσαι και τι καλή που είσαι και τι ενάρετο που είσαι και κάνεις και το ένα κάνεις και το άλλο τι κάνω τίποτα δεν κάνω αν δεν είχα τη χάρη του Κυρίου τίποτα δεν κάνω και πέντε πράγματα να έχω κάνει του Κυρίου είναι δεν είναι δικά μου του Κυρίου είναι. βλέπετε ότι και εμείς είμαστε ανόητοι. βλέπετε ότι και εμείς σκεφτόμαστε ως ανόητοι. Όφησε το Τι, τι θε την παρέα Του κακού μάλιστα Του ανθρώπου που δεν πρόκειται να σε ωφελήσει Κοίταξε τα χάλια σου Κοίταξε τον εαυτό σου Σκέψου σαν σοφός Εκείνη την ώρα που λες τι να κάνω Δεν έχω παρέα Πήγαινε κλείσουμε στο δωματιό σου Και βάλε το μυαλό σου να δουλέψει πόσε ευλογίε έχω από τον Θεό σήμερα Στη ζωή μου πόσε ευλογίε είχα Πού τη δαπάνησα! Πού τη κατέστρεψα! Είδατε, ακούστε το Ευαγγέλιο τη Κυριακή του Ασώτου Ιού. Το Ευαγγέλιο τη Κυριακή. Είδατε τι λέει. Εν κακή λέει διενάλωσα τον βίο που μου έδωσε. Εν κακή. Μα έχει δώσει και εμά ο κύριο. Μια περιουσία μα έχει δώσει. Όπω τον Άσοτο Ιού τότε του έδωσε μια περιουσία. Εκείνο βγήκε και την σπατάλησε από εδώ και από εκεί. Αμαρτάνοντας, έτσι μου έχει δώσει και μένα μια περιουσία και σένα σου έχει δώσει μια περιουσία ο Κύριος Σου έχει δώσει μια περιουσία ευλογιών Σου έχει δώσει ολόκληρη τεράστια περιουσία η οποία δεν άριθμείται δεν μπορείς να τη μετρήσεις Σου έχει δώσει υγεία Σου έχει δώσει μυστήρια της εκκλησίας σου έχει δώσει την εκκλησία Σου έχει ανήξει ένα παράδεισο που σε περιμένει επάνω σε έχει μέσα στην εκκλησία του. Μικρές ευλογίες είναι αυτέ. Σου έχει οικογένεια, σου έχει δώσει παιδιά, σου έχει δώσει άντρα, σου έχει δουλειά, σου έχει δώσει υγεία, σου έχει μάτια, σου έχει αυτιά, σου έχει πόδια, σου έχει χέρια. Τεράστιο πλούτο ευλογιών, και εσύ και εγώ. Τι σε σκέφτηκε ποτέ. Αυτή είναι ακριβώς. γι' αυτό λέγεται παραβολή, η παραβολή του Άσοτου και όλες οι παραβολές. Αυτό συμβολίζει, δεν του δώσε λεφτά. Ο Άσοτος Υιός είναι παραβολή. Τέτοιε ευλογίες του δώσε. Να σας το πω δηλαδή διαφορετικά, να το καταλάβετε. Γιατί λέει, κακίς διασκόρπισα των βίων που μου δώσες λέει. Ε? μου δώσε ο Κύριος ευλογία πια τα μάτια μου και εγώ αντί να τα βάλω τα μάτια μου κάτω να βλέπουνε τα θαυμάσια του Θεού πάω και βλέπω βρομιές άρα πού την σπαταλάω την περιουσία αυτή που μου δώσε ο Κύριος μου δώσε ο Κύριος μια γλώσσα να τον δεξολογώ και εγώ βραστήμα. και κατακρίνω και κουτσομπολεύω και λέω ψέματα Μου έδωσε ο Κύριος δύο χέρια να κάνω ελεημοσύνες και εγώ θα χρησιμοποιώ τα χέρια μου για ανήφικες και βρομερές πράξεις. Επομένως, πού τη σπαταλάμε την περιουσία που μας έδωσε ο Κύριος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί και αδερφές. Με τους δύο αυτοστίχους Μα δίνει ο Κύριος, να καταλάβουμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, εργάζου. εργάζω. Η εργασία είναι ευλογία, είναι εντολή κυρίου. Και όταν λέω εργάζομαι, δεν εννοώ να εργάζεσαι για να πληρώνεσαι, εργάζομαι στο σπίτι σου. Κοινή σου, κάνε κάτι τον άνθρωπο που κοπιά και εργάζεται τον ευλογεί ο Κύριος γι' αυτό βλέπετε και στα μοναστήρια που λένε πολλοί ανόητοι άνθρωποι τι να τους πεις, δεν τους παραξηγούν οι καλογέρι, δεν τους παραξηγούν οι καλόγριες οι ευλογημένες δεν τους παραξηγούν αλλά για τράβαρα μου πρεις ένα καλόγερο να κάθεται; κανένας ακόμα και οι πλέον γέροντες βρήκα και 95 και 97 χρονών που δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα κάτι θα τους δώσει ο γέροντος ο ηγούμενο να κάνουν κάτι για να μην κάθετε τσάπα. και το δεύτερο έχεις το μυαλό σου σκέψου σκέψου τις ευλογίες που έχεις από τον Κύριο σκέψου τις δωρεές του σκέψου τα δώρα του σκέψου πόσα σου έχει δώσει σκέψου πόσα του χρωστάς σκέψου πόσα θα σου ζητήσει κατά τη δευτέρα παρουσία γιατί ξέρετε όλο αυτό το πλούτο που σου έχει δώσει έτσι όλο αυτό το πλούτο που σου λέω σκέψου τον όλο αυτό θα σου ζητήσει μετά αύριο κύριος και εσένα και εμένα θα σου πει σου είχα δώσει δύο χέρια τι τα κάνει. σου είχα δώσει δύο πόδια τι τα κάνει. Σου καδώσει δυο μάτια, τι τα έκανε, σου καδώσει μια γλώσσα, τι την έκανε. Σου καδώσει υγεία, πως την εκμεταλλεύσε και στην υγεία σου, να αμαρτάνει. Σου καδώσει υγεία. Σου καδώσει ένα μυαλό, όχι για να βάζεις μέσα όλη την κοπριά του σατανά και όλες, το τόπε των αμαρτιών, Σου καδώσει το μυαλό για να σκέπτεσαι ουράνιες σκέψει και θεωρίε. Τελειώνουμε λοιπόν εδώ και αν θέλει ο Κύριος και πάλι την ερχόμενη Τετάρτη θα είμαστε εδώ να συνεχίσουμε. εω τότε ο Κύριος να είναι μαζί σας. Να πάτε στο καλό.